Καλησπέρα, καλησπέρα για το πιο ακροατές του πλατεία Radio Σήμερα η εκπομπή θα γίνει σε πιο στενό κύκλο ε, Είμαι ο Ηλίας Παπαδόπουλος και θα σας κρατήσω παρέα για την επόμενη ώρα ε, σχολιάζοντας την πολιτική επικαιρότητα της εξελίξει ε, στο θέμα του οικονομικού των το πολιτικών εξελίξεων ε, Είχαμε τις τελευταίες μέρες διάφορα θέματα που αξίζουν σχολιασμού ε, ξεκινώντας από το θέαμα που όλοι παρακολουθήσατε στο Θέατρο Σκοιόν της Βουλής ε, με τη συζήτηση για το θέμα της διαφθοράς και της διαπλοκής ε, που παρατηρήσαμε, πιστεύω όλοι μας, ότι ήταν μια συνεδρίαση καθαρά από χαρακτήρα προκειμένου να μας ε, αποπροσανατολίσει από τα καυτά και σημαντικά ζητήματα τα οποία προωθούνται σε σχέση με τις μνημονιακές ε, επιταγές τις οποίες ακολουθεί η κυβέρνηση. Είδαμε πραγματικά και έναν Αλέξη Τσίπρα, αλλά και έναν Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος εκολάπτεται ω διάλογος των ίδιων πολιτικών, των νεοφιλελεύθερων να επιδίδονται σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο πολιτικό διαξυφισμό ο οποίο δεν είχε όμως κανένα στοιχείο ουσίας καθώς ήταν καθαρά παιχνίδι εντυπώσεων. Είδαμε καταρχά τον Μητσοτάκη να ε, να Έχει ένα νέο προσωπείο πούμε, πιο σύγχρονου, μοντέρνου πολιτικού με αστειάκια, με κτλ. Ε, ποιος, ένας πολιτικός ο οποίος ε, κατάγεται και ανήκει σε ένα από τα πιο διαπλεκόμενα τζάκια πούμε, των τελευταίων δεκαετιών, είναι μέσα ε, σε όλες τις πολιτικές περιόδους ε, ε, ένας άνθρωπος αλλά από αυτό το ΣΟΙ από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, α πούμε μέχρι σήμερα ε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τώρα. Ε, και απ' την άλλη είχαμε τον Τσίπρα, ο οποίος έχει χάσει κάθε αίρισμα κοινωνικό ας πούμε, κάθε ηθικό πλεονέκτημα που είχε, υποτίθεται. Ε, τον είχαμε να μας απαριθμεί 13 ρυθμίσει φωτογραφικές που έκανε οι προηγούμενες κοιβερνήσεις, ε, ουσιαστικά προωθώντας τα συμφέροντα ε, πολλών εκ των που αποτελούν την λαιολή τη χώρας. Ε, αλλά αυτό που δεν μα είπε είναι γιατί στις 15 μήνες πριν την κυβέρνηση δεν τις έχει δηλαδή καταργήσει αυτέ τις ρυθμίσεις. Είναι πολύ εύκολο για οποιαδήποτε κυβέρνηση έχει την πλειοψηφία στη Βούλη, να μπορέσει να νομοθετήσει και να καταργήσει νόμο με νόμο, ε, καταργόντας δηλαδή, αυτέ τις ρυθμίσεις. Αυτό ήταν μια ερώτηση που δεν του έγινε ποτέ. Όπως και φυσικά για την ταμπακέρα, όπως το θέμα του, ε, των μυζών, των μεγάλων σκαδάλων κτλ, δεν απάντησε κανένας από τους προηγούμενε. Ούτε το Πασόκου, ούτε Νέα Δημοκρατία φυσικά. Απ' την άλλη, είχαμε το δεκανίκι του ΣΥΡΙΖΑ, του Ανεξάρτητου Έλληνε, με τον Πάνω τον Καμένο, άλλο ένα θέατρο του παραλόγου εκεί, με το παρε... να παραιτηθεί ο Μουζάλα επειδή ήταν πετά... Σκόπια Μακεδονία, και μετά να κάνει κολοτούμπα μπαμμένο και να μην παραιτείται τελικά. Βλέπουμε ότι η καρέκλα και η εξουσία είναι πράγματα τα οποία δεν μπορεί να αποχωριστεί εύκολα, οποιοδήποτε από αυτού του πολιτικού. Ε... Αρχέ δεν υπάρχουν, αξίε δεν υπάρχουν. Ε, ιδανικά βλέπουμε ότι καταραίουν και δυστυχώ, μέσα σε 15 μήνε δια κυβέρνηση, έχουμε παρατηρήσει ότι ε, η συγκυβέρνηση ριζανέλα αποτελεί μία από τα ίδια. Δυστυχώ το έχουμε διαπιστώσει αυτό, γιατί ο ελληνικό λαό αναπόθεσε ελπίδε σε αυτή την κυβέρνηση. Αλλά από τι 20 Φεβρουαρίου και όλο, αλλά κυρίω μετά το δημοψήφισμα τη 5η Ιουλίου, είδαμε ότι οι ελπίδε αυτέ προδόθηκαν. Ε, το θέμα της συζήτησης στην Βουλή εντάξει, δεν έχει ουσιαστικό ενδιαφέρον, έχει μόνο ενδιαφέρον με πούμε λοιπόν, σε αυτό το επίπεδο δεν μπορεί να καταταχθεί. Ε, ο λεβέντη που αποτελεί το νέο έτσι, ανάχωμα ε, των χώριων ολιγαρχών, αλλά και ένα πραγματικότητα, δηλαδή έχει μια διάθεση ελθελοδουλείας σε βαθμό που δεν δούμε ξανά κάποιος κόσμος τον ψήφισε και τον έβαλε στη Βουλή, πιστεύοντα ότι είναι αντισυστημικός, ότι κράζει τα πολιτικά συστήματα, ας πούμε, που κυριαρχούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Θυμόμαστε τις εκπομπέ που μοίραζε κατάρες ε, στα παραδοσιακά τζάκια, ας πούμε, μεταξύ των βίβλων του Μητσοτάκη, ξέρω εγώ, του πατέρα Μητσοτάκη. Και βλέπουμε τώρα ότι έχει γίνει βασιλικότερος του βασιλέως, ε, προσπαθεί να πιέσει, ας πούμε, στην κατεύθυνση των του Κουαρτέτου όσο δεν πάει ε, μιλάει ότι μιλάει για θέμα πλήρου ποτάγης τους θεσμούς αν θέλουμε να βγούμε από την κρίση δηλαδή ότι ό,τι μας λένε πρέπει να το δεχόμαστε και με το παραπάνω, ό,τι μας λέει η Μέρκελ ό,τι μας λέει η Βελκουλέσχου ό,τι μα λέει οποιοδήποτε Τόμψεν ή Γιούνκερ ε, Αυτό που αντιλαμβανώ εντάξει μην μιλήσουμε για το ποτάμι το έχουμε με εξαντλήσει νομίζω το θέμα πως αυτό το πολιτικό μόρφωμα, παύλα ε, ουσιαστικά, ε, δεκανίκη των μεγαλοεργολαβικών συμφερόντων στη χώρα και των ε, εκδοτικών και των συμφερόντων που είχαν να κάνουν με τα κανάλια. Ε, πώς παίζει το ρόλο του, του κλασικά, α πούμε, ε, υπηρετούντα τα συμφέροντα αυτά, και αυτό που παρατηρούμε είναι ότι το κουκουέι είναι αδύναμο, δεν υπάρχει δηλαδή ισχυρή φωνή αλλά μασάει συνεχώ τα ίδια τα οποία σε επίπεδο ήχου και πώς ηχούν στα αυτιά μας μπορεί να θεωρούμε ότι είναι σωστά και να τα ασπαζόμαστε αλλά σε επίπεδο πράξης απέχουν πάρα πολύ από την σημερινή πραγματικότητα ε, και από το ότι αυτά τα ωραία λόγια δεν γίνονται πράξεις καθημερινά στους δρόμους ανθρώπου που τα επικαλούνται ε, βλέπουμε μια πλήρη καθίζηση του κινήματος του εργατικού και με τη συνευθύνη φυσικά όλων των οργανώσεων που μιλούν και των πολιτικών κομμάτων στο όνομα αυτών, Δυνάμεων, των εργατικών δυνάμεων ε, βλέπουμε την παντελή αλλήψη αντιπολίτευση και βλέπουμε ένα μπλοκ μνημονιακό πλέον στη Βουλή με απόλυτη πλειοψηφία το οποίο λύνει και δεν είναι αυτό γίνεται ουσιαστικά ε, και έτσι δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι διαφορετικό και από, από αυτόν τον διαξυφισμό μεταξύ του Τσίπρα και του Μητσοτάκη πούμε. ουσιαστικά ενδιαφέρουν πουθενά αυτό κατεδείχνει με τον πιο εφανή τρόπο και εμφαντικό και από εδώ και πέρα, αυτό θα γίνεται. Ουσιαστικά, θα υπάρχουν διεθνεί διαξυπησμοί στα σημεία. Α πούμε, η λίστα Καρανίκα θα λέει ο Μητσοτάκη για του μετακλειστού στο δημόσιο, τη μικροδιαπλωτή, τη μικροδιαφέρα κτλ. Ε, οι λίστε Λαγκάρντ μένουν άφιχτε. Ε, τα σκάδαλα της Siemens ε, και αυτά του χρηματιστηρίου, των Ολυμπιακών Αγώνων. Ε, όλα τι χαριστικέ διατάξει σε μεγαλοεργολάβου, με εφοπλιστέ. Ε, τραπεζίτες όλα αυτά τα τεράστια σκάνδαλα μένουν ανέγκυχτα ουσιαστικά. Ε, δεν θα ήθελα να επεκταθώ πάρα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ε, πιστεύω ότι δεν έχουμε να ελπίζουμε σε τίποτα σε αυτό το πολιτικό προσωπικό που βρίσκεται στη δουλειά αυτή τη στιγμή. Και πιστεύω ότι το μέλλον του ελληνικού λαού βρίσκεται σε άλλες δυνάμει, οι οποίε θα πηγάσουν πρώτα και κύρια από τον ίδιο τον λαό. Κοινωνικέ δυνάμει υγιεί, οι οποίε δεν θα έχουν ούτε διάθεση προσωπικής ανάδειξης, θα έχουν ήθος, θα έχουν συνέπεια, θα μάχονται στο πλάι του λαού μαζί με τον λαό. Ε, και αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να υπάρχει η απαραίτητη δυναμική, ώστε το επόμενο διάστημα να έχουμε αυτές τις δυνάμεις στο προσκήνιο. Παλεύουμε καθημερινά για να προσπαθήσουμε για εμεί να βάλουμε ένα λιθαράκι προς αυτήν την κατεύθυνση. Πριν κλείσω τον πρώτο κύκλο, γιατί αφορά το θέμα αυτό που θα πω και το θέμα τη διαφοροφόρηση και τη διαπλοκή που αναφέρθηκε και στη συζήτηση στη Βουλή, ε, θα ήθελα να πω για το θέμα που αναδείχθηκε τι τελευταίε μέρε σε σχέση με το Λεωνίδα Μπόμπολα και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα, το ένταλμα Σύλληψη που βγήκε στο όνομά του ε, από την Κύπρο για μίζε ε, και για δωροδοκία που έδινε προκειμένου να πάρει έργα χοιτά και χοιτή να φτιάξει χωματερές, ουσιαστικά, και να τι εκμεταλλεύεται. Να πούμε ότι ο εθνικό μεγάλος και όλη αυτή η οικογένεια τέλο πάντων, οι οποίοι νέμονται πέραν των χωματερών, οι οποίοι είναι μεγάλοι μπουςνα, τα σκουπίλια γενικά, που αποφέρει πάρα πολλά κέρδη και στο μέλλον αναμμένται τα αποφέρει ακόμη περισσότερα. Πέραν των δρόμων που έχει την Ατσπίοδο, την Ολυμπίαοδο, ένα σωρό μεγάλα έργαση σχέση με του οδικούς άξονες ε, πέραν όλων των άλλων δραστηριοτήτων που είχαν να κάνουν και με κανάλια αλλά και με έργα πάλι, κατασκευέ κτλ., ε, ήταν η κατεξοχήν οικογένεια που είχε φύλλα προσκήμενο το πολιτικό σύστημα τα τελευταία χρόνια και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε και στον ανταγωνισμό α πούμε. Ήταν πρωτοπόρα όλα αυτά τα δουλειά, και εγχωρίω, αλλά και ω μεσάζοντα ε, εταιρεία actor, relator, e-lector, όλε αυτέ οι. Ε, θυγατρικές ε, μέσω ε, ενός ρόλου που είχε σαν μεσάζοντας και ξένων μεγάλων εταιριών κατάφερε και πάντα βρισκόντας το προσκήνιο αφού και τα μεγάλα αέρα βλέπουμε αυτή τη στιγμή πως προκύπτει ένα ένταλμα σύλληψης ε, αυτό μπορεί να δείχνει από τη μία ότι υπάρχουν διαξυφισμοί μεταξύ των μεγάλων συμφερόνων σε βορβαϊκό επίπεδο γιατί η πίτα είναι μειωμένη και μπορεί και η ευρωπαϊκή ολιγαρχία, ας πούμε, να θέλει να πλήξει ένα κομμάτι, ας πούμε, ε, απ' τη σάρκα της, έτσι, προκειμένου να βγουν στην επιφάνεια άλλα κομμάτια, ας πούμε, και να καρποθούν αυτό το, ε, το πλεώνασμα, ας πούμε. Ε, απ' την άλλη μπορεί να αποτελεί και ένα μικρό ψήγμα, ας πούμε, δικαιοσύνης, μπορεί να έχει μείνει κάπου, ας πούμε. Αυτό θα το δούμε στην πορεία του πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Ε, πάντως είναι πολύ σημαντικό αυτό να αναλογιστούμε ότι υπάρχει ένα τέτοιο ένταλμα ε, για μίζε σε σχέση με χωματέρες. Δεν ξεχνάμε το θέμα των χιτά που έχουμε και εδώ στη χώρα μα και στο, το μεγάλο κίνημα που υπήρχε στην Κερατέα και τα χιτά της φυλής που ουσιαστικά είναι ένα έκτρωμα και αυτά που θέλουν να φτιαχτούν στο γραμματικό ε, και με τη συνένεση δυστυχώ της περιφερειακής αρχής που ποτέ ήταν αριστερή. Και γενικά βλέπουμε ότι μπροστά στα κέρδη και το περιβάλλον, αλλά και η υγεία των πολιτών μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα και γίνεται και με ένα προκλητικό τρόπο, αυτό είναι το πιο εξοργιστικό. δεν γίνεται καν με κάποιου κανόνες ας πούμε ε, έστω υποτυπώδεις ας πούμε, γιατί είναι να προστατεύουν το κοινωνικό συμφέρον αλλά γίνονται διαπευθεία αναθέσεων, με μίζε, με διαπλοκή, με διαφορά, με μη τήρηση περιβαλλοντικών κανόνων κτλ. Ε, εντάξει, όχι ότι περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Πιστεύω ότι όπως και όλα τα κινήματα του παρελθόντος που καταφέρουν να πετύχουν μίκες, έτσι πρέπει να αφαιρθούν και νέα κινήματα που να βάζουν τα νέα ζητήματα που θα προκύψουν. Και το άλλο ζήτημα, το οποίο επίσης αφορά τον κλάδο, ας πούμε, το, τον κατασκευαστικό και το θέμα της διαπλοκής, είναι το θέμα του Μωρέα και πώς ε, ε, μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο αναδείχθηκε το ζήτημα μέσω του Νίκου του Χοντή το ζήτημα της υπερκοστολόγησης του ΜΟΡΕΑ ε, διπλάσιο το κόστος και σχεδόν από 850 εκατομμύρια ε, περίπου 1,5 δις για την κατασκευή του ΜΟΡΕΑ γνωρίζουμε πως όλα αυτά τα μεγάλα οδικά έργα ε, έχουν υπερκοστολογηθεί 7 και 10 φορές πάνω από τον Ευρωπαϊκό Μεσοόρο στη χώρα ε, πως υπάρχει ένα τεράστιο κύκλωμα το οποίο νέμετρε ουσιαστικά όλα αυτά τα έργα και οτι οι δρόμοι έχουν κατασκευαστεί ε, με δάνεια και αποπληρώνονται αυτά τα δάνεια ε, από τα διώδια, δηλαδή οι μεγαλοεργολάβοι βάζουν ελάχιστα χρήματα ως ιδιωτικά κεφάλαια από την τσέπη του. Ε, μιλάμε για χρυσορυχία όπως είναι η αντική ε, Μιλάμε για χρυσορυχία τα οποία αποφέρουν αμύθιτα κέρδη και τα οποία στην κοινωνία ουσιαστικά αυτό που κάνουν να τη χαρατσώνουν έτσι, για να χρησιμοποιεί υπηρεσίε υπηρεσία τους έχει χρυσοπληρώσει. Λοιπόν σε αυτό το σημείο κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να βάλουμε ένα πρώτο τραγουδάκι από λε της και συνεχίζουμε. Επιστρέφουμε μετά από το σύντομο διάλειμμά μας για Lot Λο Zeppelin. Ε, λοιπόν, είχαμε μείνει στο θέμα της διαπλογής και της διαφθοράς. Ε, νομίζω ότι αυτές οι εξελίξεις ε, βάζουν έτσι ένα νέο πλαίσιο στο πώς θα εξεταστούν στο μέλλον ε, αντίστοιχα έργα. Ε, έτσι πιστεύουμε και με τα κινήματα τα οποία ήταν να δηλαδή παρελθόν και πρέπει να επανενεργοποιηθούν. Ε, πιστεύουμε ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέο κύμα κινηματικό το οποίο θα συμπαρασύρει και άλλα αιτήματα και άλλα ζητήματα τα οποία θα μπουν στην επικαιρότητα. Ε, για να περάσουμε στο επόμενο θέμα που έχει να κάνει φυσικά με τα μέτρα τα οποία ε, αναμένεται να περάσουν μέχρι τα τέλη Απριλίου ε, και στα οποία, σε, στο μεγαλύτερο βαθμό τουλάχιστον, η κυβέρνηση με του το ΠΑΡΤΕΤΟ τα έχουν βρει, δεν περιμέναν και κάτι διαφορετικότητας και Είναι μέτρα τα οποία υπάρχουν στο μνημόνιο και έκτακτα μέτρα φυσικά τα οποία ε, προκύπτουν αλλά προκειμένου να καλύψουν υποτίθεται δημοσιονομικά κενά και τα λοιπά τα οποία έχουν προκύψει ε, και που η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να, πάρ, να τα πάρει αυτά τα μέτρα προκειμένου να κλείσει αξιολόγηση και να προχωρήσει σε κάποια αρρύθμιση του χρέους όπως η ίδια λέει. Αν υπάρχει ελληνική κοινωνία βέβαια μέχρι εκείνη τη στιγμή ώστε να υπάρχει κάποιο χρόνο να ρυθμιστεί προ ο φελός ε, Τα μέτρα αυτά είναι τη τάξης των 5,4 δις και αφορούν την τριετία 2016-2018, μέχρι 2018. Ε, το 1 τρίτο αυτό των μέτρων αφορά μέτρα που έχουν να κάνουν με την άμεση φορολογία, δηλαδή μειώση του αφορολόγητου. Μιλάμε για αφορολόγητο εξεφτελιστικό πλέον, δηλαδή σχεδόν τα όρια της φτώχειας να φτάνει. Αυτός που πρέπει να πληρώσει κάποιο χώρο, κάποιο άμεσο χώρο ε, Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, είναι πρωτοφάνες Και βλέπουμε και πώς καταραίει Και με το θέμα της άμεση φορολογία και της μείωση του αφορολόγη ε, Αλλά και με το θέμα του ασφαλιστικού ε, Και της κατάρριξης του ΕΚΑΣ, των επικουρικών κτλ Πώ καταραίει όλη η επιχειρηματολογία της κυβέρνηση Ότι ναι μεν θα παρθούν σκληρά μέτρα ε, Αλλά θα επιβαρύνουν τα ανώτερα ισοδηματικά κλιμάκια. Αυτό είναι ένα ψέμα. Ε, βλέπουμε ότι όλο αυτό το διάστημα προωθούνται μέτρα τα οποία πλύττουν κυρίως τα φτωχά και μικρομεσαία στρώματα. Έτσι εξαφλοιώνει πλήρως τη μεσαία τάξη, η οποία έτσι κι αλλιώς έχει υποστεί τεράστια βλάβη το προηγούμενο διάστημα. Αλλά και τα πολύ φτωχά στρώματα ε, τα πλύττουν ε, δυσανάλογα με, το, με την οικονομική ελίτ τη χώρας, η οποία φυσικά μείνει ανέγκυπη από όλα αυτά. Ε, μην ξεχνάμε ότι το κεφάλαιο πάντα έχει τρόπου να διαφεύγει τη επιβολή φόρων αλλά και διαφόρων μέτρων που μπορεί να εις πρακτικών Καθώ έχει την ελευθερία κίνηση κεφαλαίου, την ελευθερία κίνηση ανθρωπίνου κεφαλαίου, μπορεί να μεταγκατασταθεί σε άλλε χώρε. Έχει τεράστια ευελιξία και φυσικά το θεσμικό πλαίσιο για αυτή την ευελιξία έχει φτιαχτεί γι' αυτόν τον λόγο. ώστε να μπορεί πάντα μέσω διάφορων διαδρομών, τριγωνικέ έχουμε δει κτλ. Ε, ένα διαφεύγει, ας πούμε, από, το, ε, από τον μεγεθυντικό φαγό της κυβέρνηση σε κάτω της, της η οποία συνήθω αποτελεί το πολιτικό προσωπικό αυτών των συμφερόντων, δηλαδή των μεγάλων και των ισχυρών οικονομικών συμφερόντων και όχι φυσικά εκπρόσωπο του λάδου. Ε, αυτό βλέπουμε και στα νέα μέτρα, βλέπουμε 1,8-1,5 φορολογία, 1,8 η 1,5 φορολογία να πούμε ότι είναι η πιο άδικη φορολογία, καθώ πλήττει το ίδιο, ας πούμε, κατά το ίδιο ποσοστό ε, τα... όλα τα στρώματα, δηλαδή ένας, ένα ΦΠΑ 23% σε ένα ε, αγαθό, ας πούμε, ε, Και εδώ είναι ένα ζήτημα πια μπορούμε να θεωρήσουμε αγαχά λαϊκής κατανάλωση που θα έχουν θεωρητικά μειωμένο αφή και πια όχι. τέλο πάντων, ε, αν αυξηθεί το ΦΠΑ σε ένα τέτοιο αγαθό, θα, το υποστούν, θα την υποστούν αυτή την αύξηση όλα τα στρώματα, από τους στοχότερους μέχρι τους πλουσιότερους, από τους άνεργους και από αυτούς που έχουν μηδενικό εισόδημα μέχρι την οικονομική elite και γι' αυτό η έμεση φόρες αντιλαμβανόμαστε ότι είναι άρνη και 1,8% δις θα προκύψουν από αυτές. και το υπόλοιπο 1,8% για να φτάσω στα 5,4% είναι από το ασφαλιστικό, που εντάξει μιλάμε για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο ο οποίος πλήττει ανεπανόρθωτους αυτοποσχολούμενους, τους ελεύθερου επαγγελματίε, γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, δηλαδή όσο αποτελούσαν τη ραχοκαλιά ουσιαστικά και τους εμπόρους της ελληνικής οικονομίας, μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά φυσικά και τους εργαζόμενους, τους μελλοντικού συνταξιούς οι οποίοι δεν πρέπει να δώσουν σύνταξη ποτέ ουσιαστικά δηλαδή με την αύξηση των ωρίων ηλικία, με την ανεργία που υπάρχει ε, ένα μαύρο το οποίο διαμορφώνεται στο ζήτημα αυτό ε, και τα υπόλοιπα μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα θα λέγαμε, τα νεοφιλελεύθερα μέτρα που έχουν να κάνουν με τι ομαδικέ απολύσει, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο θα έρθει ε, αυτό που περιμένουν είναι να ενεργοποιηθούν σε όλε τι τράπεζε πρώτα οι εθελούσιε δηλαδή έχουν μπει σε μια τέτοια διαδικασία, δηλαδή να φύγουν οικειοθελώ με κάποια αποζημίωση ε, ε, που θα συμφωνηθεί οι περισσότεροι υπάλληλοι. Οι, κυρίως αυτή που είναι κοντά στη σύνταξη ε, ώστε να φανεί μετά, όταν θα ψηφιστούν οι ομαντικές απολύσεις, ότι δεν θα απολυθούν τόσο πολύ. Ε, περιμένουν ένα εθελοντικό, κατά μία έννοια εθελοντικό με εκβιασμό γίνεται αυτό κύμα ε, φυγής ε, από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, δηλαδή τραπεζική πάλι ουσιαστικά ε, και αυτό που θα γίνει είναι μετά όσοι πλεονάζουν δεν ξεχνάμε ότι Σύμφωνα με την DROICA, δύο τράπεζε δεν μπορούν να έχουν μείνει στην Ελλάδα, Τέσσερι έχουν συστηγικές τώρα θα... θα έπρεπε ουσιαστικά οι μισοί τραπεζοί πάλι να, έχουν, ε, να απολυθούν ε, Και βλέπουμε ότι αυτό προωθείται πλέον και φυσικά όλη η ατζέντα του VELTA-NIT-TAF, η πλήρως νεοφιλελεύθερη Παχόρα τα εργασιακά, τα ασφαλιστικά, ε, την περικοπή δαπανών κτλ, υιοθετούνται όλε αυτέ οι μεταρρρυνές και φυσικά έχουμε το τεράστιο ζήτημα των κόκκινων δανείων το οποίο αφορά και το κίνημά μας ιδιαιτέρως μιας και έχει να κάνει με την υπερχρέωση, τη λαϊκή υπερχρέωση η οποία έχει φτάσει σε δυστεόρυτα επίπεδα πάνω από 50% των δανείων είναι κόκκινα, αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό Μιλάμε για εκατοντάδες δις σε υπερχρέωση ε, την ίδια στιγμή που οι τράπεζε υπάρχουν περί τα 120 20 και μειώνονται ε, Μιλάμε για ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα κουφάρι πραγματικό και μετά την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση παρέμεινε κουφάρι και, ε, Τα λόγια του ΣΥΡΙΖΑ περί εξηγίανσης αποτελούν κενό γράμμα ουσιαστικά αφού γνωρίζουμε ότι ε, όλη αυτή η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης έγινε καθαρά και μόνο για αυτό το λόγο για να δοθούν ε, έναντι ελάχιστου τιμήματος ε, οι τράπεζες πάλι στους ιδιώτες, να ξεκουλυθούν ε, ουσιαστικά οι τράπεζες στους ιδιώτες. Ε, το θέμα των κόκκινων δανείων είναι πρώτο στην ατζέντα του κουαρτέτου και της κυβέρνησης. Αυτό που ζητάνε ουσιαστικά οι Δανιστές και από ό,τι φαίνεται θα υποχωρήσουν σε όλα οι κυβερνόντες είναι το... η μεταβίβαση ε, των δανείων, όλων των δανείων των κόκκινων δανείων στα ξένα fans και των στεγαστικών ακόμη και της πρώτης κατοικία και των ε, επιχειρηματικών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των αγροτικών ε, ουσιαστικά μια καταλήστευση δηλαδή ε, των περιουσιακών στοιχείων που έχουν να κάνουν με τα δάνεια από, τα, από το πιο επιθετικό κομμάτι του λιγούς και με τα fans ε, τον νυχτερινό τύπο που μετά την αλλαγή τη ώρα έχει γίνει μεσημεριάνος <laughs> <laughs> λοιπόν, ε, Βλέπουμε ότι το θέμα των γόγινων δανείων δεν έχει τελειώσει, τώρα αρχίζει ε, Μάλιστα και για, την, και για το να κατα... ε, κατασταθούν τα δάνεια αυτά ε, πιο ελκυστικά στα fans ε, Θα πουληθούν πακέτο μαζί με εξυπηρετούμενα δάνεια, με πράσινα δάνεια λεγόμενο Το οποίο αυτό αποτελεί τεράστιο σκάμβαλο Αν σκεφτούμε ότι πολλά από τα εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν επιχειρήσει υγιής και αυτά τα φάντζα να μπαίνουν στα μετοχικά κεφάλαια αυτών των υγιειών επιχειρήσεων, ε, ουσιαστικά αποκτώντα τον πλήρη έλεγχο του, ε, του, τη οικονομία τη εγχώρια σε όλα τα επίπεδα. Μέσω των αγροτικών δανείων στον πρωτογενή τομέα παραγωγή, ε, το, μέσω των επιχειρηματικών δανείων ε, και στον δευτερογενή και στον τριτογενή τομέα τη παραγωγή. Μην ξεχνάμε ότι πολλά από τα δάνεια αυτά ακολουθούν πακέτο τα τουριστικά, για παράδειγμα. Και αφορούν τουριστικέ επιχειρήσει. Μαζί με ένα κόκκινο δάνε μπορεί να δοθούν και τέσσερα πράσινα. Τα οποία αφορούν υγιεί επιχειρημα... ε, επιχειρηματικέ δραστηριότητε, οι οποίε είναι βιώσιμε κτλ. και, και στι οποίε θα πατήσουν πόδι και τα φάντια και τι όπω τα συμφέροντα αυτά. Ε, και ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, ε, το οποίο φυσικά θα μα απασχολήσει και στο τελευταίο μέρο τη εκπομπή, είναι το θέμα του προσφυγικού το οποίο είναι πραγματικά ένα ζήτημα πολυδιάστατο το οποίο δεν χωρά εύκολων αναγνώσεων και εύκολης κριτική, είναι ένα ζήτημα πολυδιάστατο το οποίο πρέπει να το εξετάσουμε από πολλές πλευρές προκειμένου να αντιληφθούμε και την πραγματικότητα τι συμβαίνει δηλαδή και τα αίτια αυτού του προβλήματος αλλά και το πώς μπορεί και αν μπορεί να επιτευχθεί κάποια λύση ποιαδήποτε λύση για αυτό το ζήτημα και ως, που, ως ποιο σημείο μπορούμε να, ο καθένα από εμάς να δράσει και να υπηρετήσει, ας πούμε, ένα στόχο αυτό ε, αυτού του προβλήματος, δηλαδή, μια τέτοια διαδικασία. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με ένα τραγουδάκι, πάμε σε Uriah Hit και θα κλείσουμε με το τρίτο μέρος της Εβόμπης. Ε, αφού κοιτάξαμε τους εαυτούς μας, όπως λέγεται το τραγούδι. Ε, λοιπόν, ε, πριν προχωρήσω και κάνω ένα σύντομο σχολιασμό σχέση με το προσφυγικό, θα ήθελα να πω για μια κινητοποίηση που υπάρχει αρκετά σημαντική, δύο κινητοποιήσει ουσιαστικά. Η μια τη Δευτέρα που μας έρχεται πέντε το απόγευμα στο Hilton. Ε, μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας αρκετά σημαντική, καθώς ε, Εκείνη την ώρα μέσα στο ξενοδοχείο, το αμαρτωλό αυτό το ξενοδοχείο, θα διαπραγματεύονται σε τρία και τέσσερα εισαγωγικά οι δανειστές με την κυβέρνηση για τη νέα λαϊλασία των λαϊκών εισοδημάτων για όλα αυτά τα μέτρα τα οποία προανέφερα πριν τον πάντων, και είναι σημαντικό όσοι μπορούν να δώσουν το παρόν. Ε, γιατί σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι την ίδια ώρα που μέσα στο Hilton συνεδριάζουν όλοι αυτοί για τις στοίχες μας ε, να υπάρχει μια μεγάλη λαϊκή συμμετοχή απ' έξω που να διαμαρτύρεται ο κόσμος και να εκφράζει τη δυσαρέσκεια του δεν είναι διατεθειμένος να κάτσει τα αυγά του ας πούμε και να υποστεί ε, αυτή, τη νέα λέλαπα την οποία μας έχουν ετοιμάσει. Ε, την πέμπτη, ε, να πούμε ότι καταρχάς ότι τη δράση τη Δευτέρα, την οργανώνει πρωτοβάθμια σωματεία ή πρωτοβουλία δηλαδή, ο πρωτοβάθμος σωματών, επιτρεπων Αγώνα, Συλλογικοτήτων ε, από εγεργατικούς χώρους και γειτονίε, συνδικαλιστές και άλλοι αγωνιστές και θα είναι μια πολυσυμετοχική δράση, έτσι, ε, στην οποία σα καλούμε να συμμετέχετε και εσείς. Ε, και την πέμπτη, 7 του μήνα, 7 Απριλίου, ε, η ΑΔΕΔΙ καλή σε 24 ώρα γενική απεργία ε, συγκέντρωση την Πλατεία Κλαφμών στο το πρωί και θα ακολουθήσει 48 ώρες επεργεία που έχουν αποφασίσει τα συνδικάρτα με την κατάθεση του μνημονιακού πακέτου μέτρων. Πολλοί θα πούνε ότι είναι τουχακές αυτές, στον αέρα, 24 ώρες, 48 ώρες κλπ. Δεν θα διαφωνήσουν στην ουσία του πράγματος, αλλά άμα και σε αυτές τις έστω λιγοστές δράσεις και ε, υπάρχει και πολύ μικρή συμμετοχή γιατί ότι καλλιεργείται κλίμα υτοπάθεια. Πρέπει ο κόσμο να βγει μαζικά, έστω εκμεταλλευόμενο ή ω παίρνοντα ορμόμενο τέλο πάντων από αυτέ τι 24 ώρε απεργίες να βγει μαζικά και να θέσει ο ίδιο τα αιτήματα για απεργίε διαρκεία και άλλε πιο ριζοσπαστικέ ε, κινητοποίησει, ε, προκειμένου να πετύχουμε ένα μεγαλύτερο επίπεδο αντίσταση απέναντι σε αυτά τα μέτρα. Ε, πιστεύω ότι η ανατροπή αυτών των μέτρων σε επίπεδο ψύφισης είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί δηλαδή, μέσα στις λίγες μέρες που απομείνουν αλλά σε επίπεδο εφαρμογής μπορεί να γίνει σε επίπεδο άρνησης πληρωμών, σε επίπεδο αντίστασης δηλαδή, καθημερινά σε αυτά τα μέτρα 1 προς 1. Ε, Πιστεύω ότι αυτά τα μέτρα θα φέρουν ε, πραγματικά σε θέση πάρα πολύ άσχημα την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, όλων των στρωμάτων, που είναι μια χρυσή ευκαιρία ταυτόχρονα ε, με το μαύρο τοπίο δηλαδή, που διαμορφώνεται, ξεπηδάει μέσα από αυτό μια χρυσή ευκαιρία ε, για ένα παλαϊκό κίνημα με αναπνευστικά χαρακτηριστικά. Δεν το λέμε έτσι για να το πούμε, όντω το πιστεύουμε, γιατί είναι πρωτοφανή η επίθεση που θα δεχτεί ο ελληνικό λαό μέσα στο επόμενο διάστημα. Ε, Αυτέ είναι οι δύο δράσει, οι οποίε είναι αρκετά σημαντικέ, ε, τη Δευτέρα πρώτα απ' όλα έξω από το Χίλτον και τη Πέμπτης ε, στο, στην πλατεία Κλαχμόνος ε, ε, με τα Συνδικάτ. Ε, λοιπόν, ε, να πούμε λίγο για το προσφυγικό. Ε, εντάξει, γνωρίζουμε όλοι το τι συντελείται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο μέσα ανατολή Συρίας και τις χώρες μας, συγκεκριμένα που κυβερεθεί στο μάτι του κυκλώνα ουσιαστικά. Ε, όχι χωρίς να έχει ευθύνε, Η κυβερνήση όλα αυτά τα χρόνια ήταν... Ε, Υπάκουαν τι εντολέ των υπερρεαλιστικών κέντρων τη Δύση. Ε, ευλαβικά θα λέγαμε, δεν είχαν φέρει καμία αντίσταση σε όλα τα υπερρεαλιστικά σχέδια του άξονα του δυτικού. Έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Ε, μα είχαν πει και το και την Κύπρο και γενικά το, τα νησιά του Αιγαίου, τα αυήθητα αεροπλάνα χώρα του το, το ΝΑΤΟ κτλ. Ε, με τι βάσει στην Κρήτη κτλ. Εντάξει, έχουμε παίξει το ρόλο μα. Σα ναι, ναι, ναι, επαναλύφθηκε. Οπότε εντάξει δεν μπορεί να λένε ότι βγάζουμε την ώρα μα απέξω ή τι εμεί είμαστε αμέσω κτλ. Όσοι ω κυβερνήσει, φυσικά είδο ελληνικό λάο. Δεν νομίζω να έχει μεγάλε εθνεί αυτό ζητημάται, να έχει και ευθύνω προ την επιλογή του πολιτικού προσωπικού που ανατυχή, αλλά όχι ω τον εμπειρεαλισμό, α πούμε, γιατί η Ελλάδα στο κάτω κάτω δεν είναι αυτο ευγνωούμενου των περιοριστικών διαδόσεων ίσα -ις. το βλέπουμε και με το προσφητικό τώρα, όπω ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι, να αποτελεί ένα ανάχομα των προσφυγικών κυμάτων προ την βύση. Η Δύση αυτό που θέλει να κάνει ειδικά η Γερμανία αλλά και οι δορυφόρυπες είναι να αντιλήσουν ανθρώπινο δυναμικό όσο θέλουν όμως για να μειώσουν του μισθού, για να έχουν νέα εργατικά κέρδια τέλο πάντων ε, και από ΣΥΡΟΣ που είναι και εκπαιδευμένοι και αρκετά υψηλού μορφωτικού επίπεδο εργατικό δυναμικό ε, και από άλλες εθνικότητε και οι υπόλοιποι να μείνουν στην Ελλάδα γιατί θα αποτελέσει από αυτό την ψυχόν πραγματική με hotspots τα οποία υποστηθούν θα είναι προσωρινή διαμονή, αλλά θα μεδοτραφούν σε μόνιμης διαμονή. Και το σχέδιο που υπάρχει, και είναι εκπρεφρασμένο σχέδιο, δεν το λέω από το μυαλό μου, είναι το να δοθούν και έγγραφα άδεια εργασίας και τα λοιπά στους πρόσφυγες, οι οποίοι πλέον με τα σύνορα θα πάρουν απόφαση ότι θα μείνουν στην Ελλάδα τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, να δοθούν και χαρτιά για να μπορούν να βρουν δουλειά. Και γύρω από αυτό το, το νέο τοπίο που θα διαμορφώνεται, από τη μία δηλαδή θα είναι οι Έλληνε και με διάφορε ακροδεξιέ πούμε, ε, και φασίζουσου που θα λένε εδώ δεν έχουν οι Έλληνε δουλειέ, θα έχουν οι ξένοι κτλ. Ε, θα διαμορφωθεί το νέο ε, τοπίο εργασιακό, το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία ειδικών οικονομικών ζωνών, χωρί κανένα εργασιακό δικαίωμα, έτσι, με ευτελεί όρου εργασία και εργασιακά δικαιώματα. Και εργασιακέ σχέσει εν γέννη. Και φυσικά σε αυτό το τοπίο των ειδικών οικονομικών ζωνών, θα φανταστεί αργότερα και, το... και οι Έλληνε εργαζόμενοι. Αυτό είναι το σχέδιο. Ε, από την αντίδρασή μα, εξαρτάται κατά πώ θα υλοποιηθεί ή όχι. Κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένα αυτό ότι θα υλοποιηθούν. Ότι είναι τα σχέδια του αντιπάλου, ναι, αλλά πρέπει να αντιπαλευθούν και να μην επιτρέψουμε να γίνει η χώρα μα μια πέραν τη δική οικονομική ζώνη. Όπω οι περισσότερε τριοκοσμικέ χώρε του κόσμου από την Αφρική μέχρι την Ασία. Ε, λοιπόν, αυτό σε σχέση με το προσφυγικό, δηλαδή πώ εκμεταλλεύονται οι μεγάλε δυνάμει ε, και οι οικονομικέ ελίτ ε, το προσφυγικό για να αντιλήξουν και από εκεί ακόμη περισσότερο κέρδο από ό,τι ανήλθαν με του πολέμου, ε, με την ε, καλλιέργεια και την ε, χρηματοδότηση ε, φονταμεταλλιστικών ε, ριζοσπαστικών οργανώσεων όπω ο ISIS κτλ που πλέον βέβαια ανεξέλεγκτα βρούν και βλέπουμε και το κύμα τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρώπη που ουσιαστικά η Ευρώπη είναι απόλυτα συνυπεύθυνη όλων αυτών των εμπεριαλιστικών επεμβάσεων και τώρα τα λούζεται ουσιαστικά, έτσι. Ε, όχι φυσικά καταδικάζουμε τις ε, ενέργειες αυτών των. Ε, ουσιαστικά εντάξει, με, με απόλυτα φασιστικό τρόπο βλέπουμε έναν θρησκευτικό συσταγωγικά μανδύα ...πάνω από έναν φονταμεταλλισμό, ο οποίος έχει φασιστικά στοιχεία. Ε, και αυτό που προσπαθούν να σπίρει είναι το, το να τρομοκρατήσει το λαό κυρίως, γιατί δεν, αποτελει, δεν, δεν διεξάγεται με έναν τρόπο ας πούμε, με στοχευμένες ενέργειες, στρατηγικούς πούμε, αυτές οι ενέργειες, αλλά ποιοί του βλέπουμε στόχου που βρίσκεται η βιβλιοψηφία του που πολλές φορές και μουσουλμάνοι βρίσκονται θύματα από τα ενέργειά. Ε, αλλά βλέπουμε ότι δίσταχ μεταλλευτεί ακόμη και αυτή τη διαδικασία ε, προκειμένου να εντύνει τι εμπεριαλιστικές επεμβάσεις να δικαιολογήσει την ακραία, τα ακραία μέτρα ασφαλείας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο ε, να ανέλθουν οι ακροδεξιές φωνές οι οποίες εξυπηρετούν το σύστημα αυτή τη στιγμή και τα συμφέροντα του βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη τι γίνεται και βλέπουμε ένα τοπίο να διαμορφώνεται μαύρο από τις αντοπίες του Μεσοπολέμου ας πούμε, Βαϊμάρι και Βάλε. Ε, το οποίο μόνο οι λαοί συντεταγμένα και όλοι μαζί, με αίσθημα αλληλεγγύη μεταξύ τους και με του λαού και με του ανθρώπου που είναι μουσουλμάν και άλλων θρησκευμάτων κτλ. Ε, Καθώ το θρησκευτικό δεν παίζει κανένα ρόλο, τα συμφέροντα όλων των ανθρώπων είναι κοινά, εκεί πρέπει να υπάρχει και συνεννόηση, δεν το συζητάμε αυτό. Πρέπει όλοι μαζί να αποκρούσουμε όλο αυτό το κίνημα, α πούμε, το οποίο είναι πολύπλευρο το, και το οποίο για να σταματήσει πρέπει να καταπολεμηθούν τα αίτια που, τα γυνή, που είναι. Οι, οι πόλεμοι και η μεγάλη φτώσια και αδικία φυσικά και ανισότητα που κυριαρχεί στις χώρες φυσικά της Μέσης Ανατολής, αλλά όχι μόνο σε αυτές αλλά και σε όλη την Ευρώπη αυτή την περίοδο σε αυτή την περίοδο σε μεγάλη έξαρση μάλιστα ε, Σε αυτό το θέμα εντάξει το αντιπολεμικό κίνημα είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναπτυχθεί έτσι. Ε, κατά την άποψή μου, εκεί είναι η ρίζα, δηλαδή να αντιληφθεί όλος ο κόσμο ότι δεν γίνεται μια προσπάθεια άλωσης του έθνους αυτή τη στιγμή, ότι δεν είναι αυτό το πράγμα που επιχειρείται στη χώρα μας, είναι κάτι άλλο, είναι άλλο σχέδιο, που έχει οικονομικά κίνητρα κατά βάση, έτσι. δεν έχει κανένα άλλο κίνητρο, ε, και γεωπολιτικά φυσικά, τα οποία είναι κατά βάση και αυτά οικονομικά, πούμε. Ε, είναι ένα τρόπο του κεφαλαίου να αναπαραχθεί πάλι μέσα σε αυτή την τεράστια κρίση που έχει περιέλθει, και μέσα σε αυτό το αντιπολεμικό κίνημα φυσικά, ε, ε, το οποίο πρέπει να αναπτυχθεί. Ε, να αναφέρω και αυτό, ότι είχαμε με ενημέρωση και ο Πάνος γι αυτό, ότι είχαμε μια δίωξη, μια ε, καταδίκη ουσιαστικά πρωτοβάθμι, σε πρωτοβάθμιο βάθμο, ε, σε πρωτοβάθμιο επίπεδο του ενός συναγωνιστή πολύ άξιου, ε, του Νίκου του Αργύριου για το θέμα του ε, Σπάρτακου ε, του Δικτύου Ελευθερών Φαντάρων ε, όπου γνωρίζουμε ότι αν τα βάλουμε τα κυκλώματα των ε, στρατιωτικών και το όλο αυτό το συνοθήλευμα ας πούμε το, το, το, της Μαυρίλας ότι θα είχε ε, σίγουρα θα σου γυρίσει σε ποινικό επίπεδο, όλοι οι αγωνιστές γνωρίζουμε ό, όταν αγωνιζόμαστε ότι οι ποινικέ διώξεις έρχονται ε, μην ξεχνάμε το και το κίνημα φυσικά του ε, δικτύου ελευθερών φαντάρων αλλά και το κίνημα των χιτά, το κίνημα των διοδύων το κίνημα της, ε, της χαλιβουργίας ε, όλα αυτά τα κινήματα πώ οι πρωτοπόροι αγωνιστές και όχι μόνο διώχθηκαν έχουν στο κεφάλι πεινές, έτσι; ε, και δεν πρέπει να καμφθούμε από όλα αυτά φυσικά ίσα ίσα πρέπει να μα αποτελούν παράσιμα αγώνα όλες αυτές οι ποινές που μας επιβάλλει το σύστημα Δικαιοσύνη το οποίο φυσικά εξυπηρετεί δεν... και ε, λοιπόν, αυτό το συμφέροντα στο απειρόβλητο, δεν το συζητάμε αυτό και να πούμε ότι θα συνεχιστεί ό,τι και να κάνουν τα κινήματα αυτά θα συνεχίζουν να ε, γιατί έχουν το δικαίωμα του και δεν μπορεί κανεί να το, το αποστερήσει. Λοιπόν, ε, κλείνοντα αυτό το σημείο, ε, να πούμε ότι το κίνημά μα όπω κάθε Τετάρτη θα, βρε, θα βρεθεί και την επόμενη Τετάρτη ε, στο μέτωπο το, των δράσεων ενάντια στου πληστηριασμού. Οι ε, υπόλοιπε δράσει ε, Και ειδήσει Και ε, αναλύσεις αναρτώνται Και στο site του κινήμας Και στη σελίδα στο facebook Δεν πληρώνω Αλλά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας Και στο mail κινήμα-δεν-πληρώνω-net ε, Σε αυτό το σημείο θα κλείσουμε Με ένα τελευταίο τραγούδι ε, Και ανανεύουμε το ραντεβού μας για την επόμενη πέμπτη Γεια σας και να είστε καλά I did work times the I came upon Mother Goose, so I turned her loose she was screaming. And the foreign student said to me, was it really true? There are elephants and lions too, pick a lily circus. Try and catch Saw so at least have been to a hundred schoolgirls sobbing into handkerchiefs as fun I don't believe they knew I was a schoolboy. You're raving, and you're misbehaving, you'll be sorry. And the chicken fancy came to play, boy, oh, there's a long red beard, and his sister's witch to drive the lorry and green I in their home oh, oh, oh, oh. for the laborers laborers' were labouring. You want to get back Stole it from the snowman As I did walk by hands The day Came upon Mother Goose So I turned her loose but she was screaming The phoenix is the